Πρόντο! Έλα ρε, Αποστολή. Καλό χειμώνα. Τα κεφάλια μέσα τώρα. Ό,τι φορτήσαμε από παταρία φορτήσαμε. Τώρα θα πληρώνουμε ρεύμα. Ακριβώ. Τι φωτιές ήταν και αυτέ φέτο. Σαν τι περσινέ δεν είχε, αλλά και οι φετινέ, να είναι καλά. Ήταν εισάξι με τα ταξίδια του Μητσοτάκη. Εκεί. Απαντού εγώ. Seis, Α, se, che, αφού καταλήγουμε ότι προτιμάμε <muizos> πιο πολύ να φεύγει ταξίδια παρά να κι εγώ είμαστε. Ναι, πριν να σου πω ένα καλό μόνο τώρα που επέστρεψε. Να σε καλά, καλό χειμώνα. Σε... Καλό φθινόπωρο δεν είσαι, σωστό, δεν μ' αρέσει. Έλα, καλησπέρα. Καλό φημόπορο. Ε, τώρα ξέρεις. Πώ ήταν Πόσα πώς... μπάνια κάναμε, κάναμε τώρα. Καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Προλαβαίνουμε λίγα ακόμα, δηλαδή δεν καταλάβω γιατί μόνο μυτσοτάκι. Όχι. Όχι, σωστό, σωστό. σωστό. Και εγώ, μαύρη θες καθόλου. Να, εγώ τσίλα έγινα, τσίλα. Μαύρη, Μαύρι μου. Λοιπόν, έλα, καλή χρονιά και καλά μπάνια. Και κάθε καλό, εύχομαι. Τι καλά μπάνια, Α, τώρα πάει, τελειώσουμε πάμε. Ε, για τα υπόλοιπα. Α, για τα υπόλοιπα, ναι, μπράβο. Έλα, γεια. Δε που λέει η γιαγιά μου. Τι και λέει? Από Βρε τη γιαγιά, Βρέτη, γιαγιά. Πού είστε? Εδώ, Μωρή, πού είμαι? Ε, καλή επιστροφή μετά το καλοκαίρι, για μια χρονιά φύγατε! Ε, λείψαμε λίγο, ναι, μην φανταστεί το βασικό σου, δηλαδή 10 μερούλε έτσι λίγο να ισχύω στο κορμί. Λίγο, ναι, και έχει το, <σχυλί> το μπουρδέλο να βάλει χώρο όπω κάθε χρόνο. Ενώ Μωρή, πώ την αφήσαμε? Όχι καλά όχι το για καλή. Την μπουρδέλο την αφήσαμε, <σχυλί> <σχυλί> αφήσαμε. τριμπουρδέλο είναι τώρα. <σχυλί> ε, εντάξει, εντάξει, το χότμο για το Σεπτέμβριο που θα γυρίσει, Μη το καρφώνεις. Μη <Κα το καρφώνεις. <καλεφέρυγματος> Λυπάμαι πια καλά ντεράση, καλό καλοκαίρι, σας αγαπάμαι πολύ. Καλά στα μου, Πώ περάσατε. Καλά εντάξει συμπαθητικά μη φανταστείς, να μία μικρή τουρνέ στα νησιά, όσα μας έχουν απομείνει δηλαδή άρα μικρή τουρνε. Καλά ήταν, καλά ήταν. καλέ φόρτισε στις μπαταρίες του. Δεν είχα επαναφορτιζόμενε. Στημάδια έκανες, τουλάχιστον. Έκανα, ναι, από το Μαγιό, από το Μαγιό. Αν και ε, διατηρούσα το μαυρισμά μου, εγώ με σολάριο μου όλη τη χρονιά. Αντάξει, έχετε τα προνόμια σας, το ξέχασατε. Και δεν είναι προνόμιο ακριβώς, το σιγά ένα ευρώ το λεπτό έχει. Λοιπόν, χάρηκα πολύ, καλή αρχή να έχετε. Να είσαι καλά. Χωράγια. Άντε, Φιλάκια. Ε, γεια σα. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω στην Εσφοδί. Μιλήστε. Είστε. Είστε. Κύριε Σαποστολή. Ναι, ναι. Αχ, τι κάνετε. Καλά, εσεί. Ιώτα, λέγομαι πάνω από πάτρεχα καιρόν. Έχω και να ξαναπάρει και πιο παλιά, αλλά είχα καιρό να πάρω. Γεια σου, Ιώτα. Το Ιώτα βγαίνει από την Παναγιώτα. Έχω δούλευα βγαίνει από τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω, το έχω ακούσει από ένα τραγούδι που λέει το γμουνί, <στα> το λένε Ιώτα και το ακούσω <στα> Παναγιώτα. Έχετε σχέση. Το μονί το λένε Ιώτα. Και τον λένε τον κου*** στο Παναγιώτα το μω***, με τον... Α, οκ Ε, ήθελα απλό να σας ευχηθώ καλό καλό και... Να ρε κάτι, πότε θα επιστρέφετε Άξω, για 5 Σεπτεμβρίου ήσουν Ε, ναι βέβαια, τώρα έχουμε 5 Σεπτεμβρίου, έχουμε... Μεμπερδεύετε 5 Σεπτεμβρίου, ε? Ναι, ναι, σήμερα δηλαδή Σήμερα Α, τα έχετε χαμένα τελείως Αφού έχω μιλήσει όλοι τώρα. Ωραία, που σίγουρα. Ξερά, κατά δεν κρατάτε. Ναι, εντάξει, τι σημασία έχει να το πούμε. Βέβαια, <laughs> δεν, δεν σα ακούω καλά. Δεν πειράζει, δεν με καταλαβαίνετε και καλά. <laughs> Όχι, καταλαβαίνω. Απλά δεν σα ακούω πολύ καλά. Δεν σα ακούω καθαρά. Ε, τώρα με ακούτε, δεν έκανα απολύτω τίποτα και ρώτησα απλά αν με ακούτε. Ούτε πάτησα το μηδέν, ούτε κουνήθηκα τίποτα. Όχι, εντάξει, κάπω τώρα λίγο καλύτερα. Κάπω τώρα, δεν έκανα κάτι. Δεν πειράζει, εγώ ένα. Καταλαβαίνω εσείς ένα πρωινό η Παναγιά σου Ένα πρωινό η Παναγιά σου Θα έρθει να με βρει στην ακρογιαλιά. Μου αρέσει να, να σα βγει καλοκαίρι και σε εσά και στην κυρία Θήμιο. Μου κρατάτε και μένα στην Έχω χάσει, μάλιστα, έχω και τον σύντροφό μου τώρα. Ε, είναι πάνε δύο μήνε παραπάνω από τον έχω χάσει. Ε, είμαι κάπω χάλια, εντάξει, αλλά έχω και εσά που μου κρατάτε στην τροφιά, γελάω. Ακούστε μα για να ισορροπήσει. Σα ακούγε και εκείνο γιατί του αρέσαντε πολύ. Να, χάσαμε Κα... να κρωθεί. Και γελάγαμε πολύ. Να είστε καλά, να το θυμάστε, να, να μα ακούτε για να το θυμάστε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έλα, φίλε μου, καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, φίλε. Τώρα εντάξει, τάπαμε έτσι. Τέλο. <laughs> να σου πω για τι εκλογέ που έρχονται, έχω μια βροπασούλα. Για πε. Επειδή λένε όλοι έτσι απλή αναλογική και τα λοιπά. Ωραία. Να κάνουμε απλή αναλογική, αλλά full. Σωστή. Δηλαδή, άκυρο, αποχή, λευκό. Άδεια έδρανα, φίλε, στα 300. Δεν γίνεται, είμαστε πρώτο να πούμε. 150 άδεια έδρανα. Πώ φαίνεται. Μάλιστα. Έκτακτο, να είσαι καλά, φίλε μου, βλέπω σε βρήκε καλά το καλοκαίρι. Έλα Ποστόλη Εγώ από Θεσσαλονίκη είμαι. Τι κάνει. Σε ξέρω. Ε, όχι, γράφω στο tzat όμω. Τι γίνεται, τι γίνεται. Τώρα σε θυμήθηκα, ναι, από το tzat. Ναι, ναι. Τι θα κάνουμε, ρε, παιδιά, χωρί εσά τόσο καιρό. Τι θα γίνει. Χαρακύρη. Χαρακύρη, κανονικά δεν πειράζει. Θα παίζουμε επαναλήψει. Να αρχίσει να, να ακούτε τι κονσέρβε, να τα μαθαίνει. Τα... Εγώ το έγραψα να τα παίξουμε, παίξουμε όλοι όλα ξανά. Θα κάνετε ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Θα α, α, σε ελέγξω. Αν να στείλετε να στείλετε βιντεάκια, να στείλετε βιντεάκια παιδιά πριν mm. παίξεις διακοπέ δεν το συζητώ, εντάξει το χρειάζεστε όλοι έχουμε κουραστεί, τα έχουμε παίξει να πούμε εδώ πέρα ρε Αποστόλοι, τι γίνεται με αυτού γιατί δεν ξέρουν ελληνικά ρε Αποστόλοι αυτοί φαίνεται να μην το ακούτε, αλλά τελικά η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει Τα λεγάμενά μου. <Ρίχε> εγώ αρχίστηκε. Δεν ξέρω. Τι, τι είναι αυτά, Τι είναι αυτά με τα σαρδάμ, Αυτά. Δεν ξέρω. Δεν... Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά, Τέλο. <Ρίχε> απίστευτο, <Ρίχε> πραγματικά. και εγώ δεν το πίστευα. <Ρίχε> Ποιο, Αλήθεια. Δεν είναι απίστευτο. Του είχα δεν για δεν πολύ μορφωμένου. Δηλαδή, <Ρίχε> στα όρια του <Ρίχε> πολύ <παραμορφωμένου, Ρίχε> Αλλά ναι. Να σου <Ρίχε> πω τώρα, δεν είναι και καμιά γλώσσα. Δηλαδή, υπάρχουν γλώσσε. Τα ελληνικά θα μάθουν. Α, ναι, σίγουρα. Μιλάνε καλύτερα τη γλώσσα τη αγορά. Αυτό σου ενδιαφέρει Λοιπόν φιλιά πολλά σε όλους Καλό καλοκαίρι Σε όλους όλους Φιλά. γιατί έχουμε και κορονοϊό ακόμα ε. Τι φιλιά ε ε ε Εντάξει Να είμαστε καλά Να είμαστε γεροί όλοι μας ναι. Καλά να περάσετε Φιλάκια πολλά φιλιά. καλό καλοκαίρι φιλιά, φιλιά. Ciao, bye, bye. Για παίρνει, πού πήγε. Πήγα. Α, πήγα. Πή... Ναι. Πήγα. Δεν πήγε. Και που είναι κακό, είναι κακό που πήγα. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Πού πήγα. Πώ μπορεί να κάνει δύο μήνε διακοπέ και να χαίρον. Πολύ κόσμου. Δεν βλέπει την ανεργία στου νέου. Παραπάνω από δύο μήνε κάνουν. Κοίταξε λάδι δε, εννοείται. Ε... Δεν χαίρονται βέβαια. Δεν έχουν να πληρώσουν βέβαια. Άλλο αυτό. Δε, δεν έχει καμία σημασία. Με σε κλείσεια. Είναι κοντά στο Θεό. Στο βίντεο του Μικονο Live TV βλέπετε εξοκλίση στην περιοχή του Μαουνα, έχει μετατραπεί σε διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίε για να στεγάσει εργαζόμενο στον Ισί. Δίβλα στο, στο καμπανάρι, Α, κι αυτό. Ήδες, μην τα λέω εγώ. Τα φροντίζει όλα. Η καλή μας κυβέρνηση. Απ' το στόμα μου το πήρε. Κάτσε να το ξαναβάλουμε πίσω μια στιγούλα. το πάγε. Ωπ. Οπ. Για πε, πού πήγε? Πήγα στα νησιά, διακοπέ στα νησιά. Δηλαδή, oh. όπου είχε βάουτσερ, Σάμο no, you have not been to Samo's. και Εδιψό. Πόσο είχαν οι ξαπλώστρε? Δωρεάν. Να, ορίστε, γιατί μου κάνουν, και, παρα... μου κάνουν και παράπονα. Στην Εδιψό έχει τσάμπα ξαπλώστρε. Οπ, Οπ. Οπ. Οπ. είδα τη χάσαμε, ρε. Το βλέπει? Um, προλαβαίνετε ακόμα, είναι... έχει βάουτσερ Σεπτεμβρίου, προλαβαίνετε, πηγαίνετε. Φροδίδε. Στην Εδιψό, αδερφέ μου, στην Εδιψό. Oh. Έχει και Α, σπά. Πάμε... Πού αλλού μπορούμε να πάμε, κάτσε να δούμε. Δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλού, στην Εδιψό μόνο. Δεν έχει τον Γκαλιάφα, α πούμε που έχει και η αματικά Ποιο γκαλιάφα, δεν είναι καλά. Ξέρω εγώ, δεν είναι ωραίο στον Δεν, Όχι, δεν σαν την δεν έχει. Έλα ρε. Η Εδιπσό είναι trend, τώρα δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Αχ, ναι, μα*** και στην δεν, δεν το έχουμε με τι μόδε. Α πα, πα, στην Κουμουνδούρ δεν το έχουμε στην έκανε διακοπέ Ε, τι να κάνω, ρε, εγώ τι Θεέ μου, τι γκόμενος Βέβαια άμα δεν σου δώσει βάουτσερ ο Μητσοτάκης για διακοπές ο νούμερο ένα ταξιδιώτης της χώρας ποιος θα σου δώσει